όσο ξενιώνει έρχεται. Τον σου, μου, σε προσκυνώσει ο Αφέντης οι εντεμενάδες. Τι αγαπάτε, έχουμε εργαστεί, Αφέντη μου, πώς ονομάζεστε, καραγιώδης, καραγιοζόπουλος ή μιλόρδος πατσαβούρας. Πού εγεννήθης, στο σπίτι μου, δίπλα στον τζάκι. και την ημέρα που ήταν να Και με γέννησε η θεία μου Πώς Μάλιστα Πώς ονομάζεται ο δεύτερος Διονύσιος Φρίγκος Αγαθούποτε Αγγέλου Είμαι από το Τζάντε Κάθουμε έτσι απάνανη φορεία Όχι τσιγκά του κατηφορεία Δίπλα τσιμπούρδου μπάλενα στο φούρνο που εκεί το γάιδρο φτάνει Εσύ γιατί κανείς το σταυρό σου Δεν ακούς αφέτη μου διαβάζει το τροπάριο της Κασιανής Σίωμή Τι εργασία κάνατε Τον είχε λ Εγώ ήμουνα Μπαξελάνος. και πόσα χρήματα παίρνατε, Δέκα λίρες το μήνα, ξηραφέτη, Και μου χρώστα για έξι μηνιά. Ε, βλάκα, α. Τώρα θα δει πώ παίρνουν τα λεφτά. Εσεί, εμένα νεαφέντημο ή χαμιάνο ο μπαμπάς σας, με είχε στη μυστική υπηρεσία. Και τι έκανα, Τι έβγαζε τα σκυλιά περίπατο. Πώ, μάλιστα. Πόσα μηνιάτικα έχετε να λάβετε, <χεχε> Ποιο μιλάει για μηνιάτικα χρονιάτικα να καλά τα φτιάζω Πόσα Πενήντα Πόσο δεν τον είστε Σαράντα Και παίρνατε Εκατό λίρες το μήνα Κόφτο γαραγιός Έπαιρνα πενήντα λίρες Κόφτο γαραγιός Έπαιρνα είκοσι λίρες Κόφτο ουρα Αν στην Οργή Νιόνιο Κόφτο και κόφτο σε λίγο θα του γροστάω Έπαιρνα χίλιες λίρες το μήνα Περιμένετε Τα χειρεφέντη Δώστε μου το βιβλίο. Θα δεις καραγνώσο, contra vira, contra mutardella. Θα δεις μutiasti φασulada, που θα πάει καπνός. πnos. Ήγενενεν, der βένεκα, και φέρtus με τρόπο πάνω. Όταν δεις το δε, το σας σα τελεινά σα δίνει ποταγροσκά. Όλα, μα θα πάει προ τρέχοντα, λέει, να πάμε με τηλεφτά. Όλα, δε, δε, δε, δε, δε, δε. Όλα, δε, δε, δε. Ανόητη, θα σας τιμωρήσω; Αφέντη μου, να σου εξηγήσω. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Να με άφηλε να παραδόν την οικογένειά μου. Και μετά κάνετε ό,τι θέλεις. Για να δεις ότι είμαι καλός άνθρωπος. Θα σου επιτρέψω να παραδείς την οικογένειά σου. Οι στρατιώτες μου θα σε παρακολουθούν. Σε ευχαριστώ, αφένι μου. Ο Θεός να δώσει να σ' αποδιώξουν από το σπίτι σου. Πήγαινε. Μωρέ, να τρέξω γλύγορα. Όλοι τύριοι. Πάρε ο μπαμπάκο. Πάρε αυτό το βουλιαράκι και θα το διαβάσει από τη μίσω μεριά. Ότι λέει. Μπες μέσα στο μνήμα. Ω, ο γεμάος είναι ο πέσσαμιάνος. Μωρε, τράβα μέσα που σου λέω. Αχα, ο αφέντης έρχεται. Τι γράφεις στο μνήμα του μπαμπά μου. <laughs> Αφέντι μου, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Και προσπαθώ να καλέσω το πνεύμα του, μπαμπά σου. Για να σου αποδείξω ότι εγώ ήμουν πάντα μαζί του. Εάν κατορθώσεις καριώς και καλέσεις το πνεύμα του Αδάμου, Θα σε νήσω στα χρυσά Αρχίζω βεζίρι μου, σκύψε εδώ πέρα Αλλάχ, Αλλάχ, μεγάλε προφήτα μεγαλόν το όνομά σου, κάνε το θαύμα σου Και φέρε την ψυχή του Σαρκατζίν Πασά Ρο, Τι είναι προφήτα μου Ήρθε η ψυχή με τη βέσπα Σκύψε εδώ πέρα Και λέγε, και λέγε, και λέγε, και λέγε Μισό κιλό πετρέλαιο, ένα κουτί σπίρτα, ένα κιλό σαφόλια... Σταμάταμε, λέει! Απ' την άλλη παιδιά το βουλιαράκι! Μα, προφήτα μου, γιατί σταματήσατε τη φωνή του μπαμπά Τι πετρέλαιο, λέει! Έχουνε συσκότηση στον άλλη, κατάλαβες! Και πρέπει να του πάρουμε λίγο πετρέλαιο! Και λέγε, και λέγε, και λέγε, και απ' την άλλη παιδιά το βουλιαράκι μου, λέει! Παιδί μου! Ο Καραντιώδος ήταν άνθρωπο μου... ...και δεν τον είχα στα βιβλία μου... μου να έχεις τον Καραντιώδη στα δεξιά σου. Προφήτα μου, να σε φιλήσω! Διο πέρα, βρε, γρουσούζη, κι έχεις φάει σκόρδα. Ορίστε, προφήτα μου, στο μου Στην κουζίνα, στην κουζίνα καλύτερα... Βάλτε και τον νιόνιο απ' την φυλακή... ...φέρτε φαγιά, φέρτε κρασιά, φέρτε φασουλάδες... ...και συ, μαέστρο... Βάρα μας ένα καλαμάκι να γλεντήσουμε. Λοιπόν, αξιότιμοι κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, γεια σας, γεια σας και χαρά σας.